Θα δούμε σήμερα ε, ένα κεφάλαιο από τον Ναβάδο Ρώθεο που μιλάει για τους πειρασμούς. Αυτό έχουμε κατά νου. Αλλά αν θέλετε εσεί κάτι να ρωτήσετε βλέπουμε. Ήβαλα αντιλούγια να σε βλέπω κι εσύ πάλι. Διότι δεν υπάρχεις. Είμαι σιαπλή, μην πεις τον μαθητικό Θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον κλόνο; Αναπηδεθεί η δημόσια οικονομία; Πάντως το πρώτο πράγμα που ήθελα να σας αγγίξω, θα αποφύγουμε τις κλόνους διούκουσες, έχουμε ρωτήσει συνέχεια. Πάμε παρακάτω. με ταπείνωση γιατί δεν μπορείς ακόμα να το ακούω ο... ο τάδε βασιλιάς ταπεινώθηκε έναντι του άλλου δηλαδή μη σημαίνει ταπεινωσή είναι κίνηση ε, δεν μπορείς ακόμα να βέβαια στο κείμενο που θα μην σου βοηθάει στο ερώτημά σου αλλά Ταπεινώθηκε, μπορεί Ταπεινώθηκε, παίρνει διάφορες μορφές Είτε την πνευματική ταπείνωση, ή την ψυχολογική. ψυχολογική ταπείνωση σημαίνει κανείς να προσβληθεί, να ιτηθεί. Πνευματικά σημαίνει να καταξιωθεί. Έχει όφελο ο άνθρωπο και από την ψυχολογική ταπείνωση. Μπορεί ναι, μπορεί ναι. Μπορεί και όχι. Στο χέρι του είναι. Να δούμε τέλος πάντων το κείμενο. Ε, καταρχήν ε, για τον άνθρωπο που αγωνίζεται υπάρχει το πρόβλημα το θέμα των πειρασμών για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αγωνίζεται σε μία κατεύθυνση δεν έχει μία αναφορά ζωής αλλά σκοπός της ζωής του να ζήσει έτσι με προοπτική πως να αισθάνεται καλά και να νιώθει καλά δεν αντίθεται θέμα πειρασμών Απλώς αυτός ο άνθρωπος θα θεωρεί πειρασμούς ότι προσβάλλει την επιθυμία του να επιτύχει τον στόχων του. Ότι προσβάλλει την εκπλήρωση των επιθυμιών του ανεξάρτητα αν είναι υγιείς ή όχι, αν είναι εφάμαρτης ή όχι ένας άνθρωπος που έχει ως σκοπό τη ζωή του να κερδίζει πολλά πράγματα να κατακτά πολλά πράγματα δηλαδή κυριαρχείται από την πλειονεξία αυτός ο άνθρωπος θα θεωρεί προς πειρασμό ότι προσβάλλει την πλειονεξία του ότι προσβάλλει αυτό που θα μας κάνει να αισθανόμαστε καλά ανεξάρτητα αυτό αν είναι ψέμα και ίσως ζούμε εμείς με τέτοιον τρόπο που μάλλον δείχνει ο τρόπος τη ζωή μας αδιαφορία για την αλήθεια αλλά τόλο μας ενδιαφέρει πως θα επιτύχουμε τα όνειρά μα που φαντάζουν για μα ω ευτυχία. Ανεξάρτητα αυτό, αν περιέχει αλήθεια ή όχι. Αν, αυτό, αν, έχει, αν έχει αυτό ζωή ή όχι. Ό,τι λοιπόν προσβάλλει αυτό που για εμένα ορίζεται ω ισορροπία, θεωρείται πειρασμό Αυτό όμω δεν είναι αληθινή είναι του πειρασμού και αυτό μάλλον είναι και ένα μέτρο που δείχνει που είναι στραμμένη η ζωή μας για παράδειγμα ένας άνθρωπος που είναι στραμμένος στο να αυξάνει τα υλικά του αγαθά θεωρεί πειρασμό ότι τον εμποδίζει από κάτι τέτοιο άρα το περιεχόμενο ζωής αυτού του ανθρώπου είναι τελικά καθά. Αν όμως εμείς θεωρήσουμε ως πειρασμό οτιδήποτε εμποδίζει τον δρόμο για την αλήθεια τότε σημαίνει ότι περιεχόμενο ζωής μας σαβρός της ζωής μας είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Έτσι λοιπόν αφενός το τι θεωρεί ο καθένας πειρασμό και αφετέρει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς φανερώνει, δηλώνει και την προσωπική μας κατάσταση ορίζει την ταυτότητά μας ο... ονομάζει την ύπαρξή μας ένα στοιχείο είναι αυτό το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κανείς θεωρεί τον πειρασμό ως μία αρνητική έννοια, θεωρεί τον πειρασμό ως κάτι απευκταίο, κάτι οδυνηρό και σε μια εποχή που πιστεύουμε ότι αγαθόν είναι, ότι με κάνει να αισθάνομαι όμορφο, ασφαλώς ο πειρασμός έχει ένα αρνητικό περιεχόμενο Εφόσον ιδανικό τη ζωής μας είναι η προσπάθειά μας για να περνούμε όμορφα, καλά και άνετα ανεξάρτητα αν αυτό το καλά, όμορφο και άνετο έχει λόγον, έχει βάθος, έχει αλήθεια είναι ο θησαυρό ο οποίος δεν δαπανάται ανεξάρτητα από αυτό εμείς θεωρούμε ως πειρασμό ότι εμποδίζει από κάτι τέτοιο Έτσι λοιπόν ζούμε με την αγωγή, την παιδεία και το ήθος που φοβάται τον πόνο Φοβάται τη δυσκολία, φοβάται το σταυρό Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα ανάπτυξης Δεν υπάρχει δυνατότητα γνώσης Δεν υπάρχει δυνατότητα να γεννηθεί ο λόγος μέσα μας χωρίς αυτήν τη διαδικασία του πόνου χωρίς τη διαδικασία των πειρασμών λέει ένας πατήρ πάρε τους πειρασμούς και κανείς δεν σώζεται χωρίς των πειρασμών δεν μπορεί να σωθεί κανένας όταν λοιπόν εμάς μας πιάνει ο τρόμος μπροστά στους πειρασμούς κάθε μορφής είναι αυτό στοιχείο που φανερώνει και την εσωτερική μας παιδεία την εσωτερική μας κατάσταση να δούμε λοιπόν ο Αββάς καλά είπε λέει ο Αββάς ότι το μέτρο της αρετής του χριστιανού φαίνεται στους πειρασμούς το μέτρο της αρετής το μέτρο της κατάστασης μας δεν φαίνεται όταν νιώθουμε καλά και είμαστε χαρούμενοι δεν φαίνεται όταν όλα μας έρχονται βολικά τότε βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό και την νιώθουμε καλά με τη ζωή μας ο χριστιανός που προσέρχεται να δουλέψει για τον Θεό αληθινά οφείλει να ετοιμάζει την ψυχή του για να αντιμετωπίσει Πειρασμούς. όπως λέει ο ψαλμός ετοιμάστην και ούκ εταράχθη ήμουν έτοιμος, περίμενα τον πειρασμό γι' αυτό δεν εταράχθηκα ένδειξη λοιπόν ορειμότητος και μια μορφή ταπείνωσης είναι να περιμένει ο άνθρωπος κάθε στιγμή των πειρασμών και την πτώση να έχει ενώπιον του των πειρασμών την μπτώση του, την αδυναμία του να γνωρίζει δηλαδή το μέτρο του αυτή η φιλολογία που μπορεί να αναπτύσσεται είτε στην εκκλησία με την περιγραφή δύο αγίων που μοιάζουν για εξωπραγματική και οριοποιημένη και εξωραϊσμένη ζωή τους, αυτό είναι ένα ψέμα για τότε τελειάγιο Άγιος έφτασε σε κάποιο μέτρο δεν γράφει και πως τη διαδικασία των πειρασμών και του αγώνα που πέρασε και λίγο μπαίνει και το στοιχεί του παραμυθιού και φαντάζει στην συνείς των ανθρώπων ο Άγιος σαν κάτι εξωπραγματικό Αυτό όμως δεν είναι η αλήθεια είτε αν μέσα στους κύκλους των ψυχολόγων ψάχνει ο άνθρωπος την τέλεια ισορροπία και υγεία και αυτό είναι άρρωστο Χάνει ο άνθρωπος την φιλανθρωπία του και γίνεται λιγότερο ανθρώπινος εφόσον φαντάζει σε αυτή την φαντασίωση της τελειότητος, της υγείας και της σωροπίας και είναι ένας άνθρωπος και άψητος στην έννοια της πτώσης, του πειρασμού και της δοκιμασίας και άρα της ταπεινώσεως και όπου λέει υπάρχει και λέει είναι ετοιμάζεται η ψυχή για να αντιμετωπίσει πειρασμού. ώστε να μην παραξενεύεται ούτε να ταράσεται όταν έρθουν οι πειρασμοί πιστεύοντας ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την πρόνοια του Θεού Αυτό που γεννά στον άνθρωπο την γνώση και του γίνεται εμπειρία ζωής αλλά και εμπειρία Θεού είναι αυτές οι καταστάσεις, οι πειρασμοί όχι από μόνοι τους οι πειρασμοί είναι το φάρμακο ο τρόπος που θα πάρουμε το φάρμακο ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένειά μας ο τρόπος που θα πάρουμε τη δοσολογία γεννά ή όχι τη γνώση και καρποφορεί ο πειρασμός αλλιώς εάν έχει πειρασμούς ο άνθρωπος αλλά διαφορεί γιατί έχει αυλυνθεί η συνείδησή του και λέει με αυτό είναι φυσικό, με αυτό στην φύση μας είναι και συνδυβάζεται η συνείδησή μας με κάποιες καταστάσεις τότε δεν μπορεί να έχει ωφέλεια ο άνθρωπος από τον πειρασμό και όπου λέει υπάρχει η πρόνοια του Θεού οπωσδήποτε αυτό που συμβαίνει θα είναι καλό και ωφέλιμο για την ψυχή γιατί όσα κάνει για μας ο Θεός τα κάνει για το συμφέρο μας και επειδή μα αγαπάει και μας ευσπλαχνίζεται και έχουμε καθήκον όπως είπε ο Απόστολος για κάθε τι να ευχαριστούμε την αγαθότητά του και ποτέ να μην λυπόμαστε και να μην μικροψυχούμε για ό,τι μας συμβαίνει αλλά να δεχόμαστε ατάραχα όσα μας συμβαίνουν με ταπεινοφροσύνη και με ελπίδα στον θεών. μια άλλη επίσης μορφή ταπεινοφροσύνης είναι το να αποδέχεται ο άνθρωπος ατάραχα όσο είναι δυνατόν τα δυσάρεστα η κουβέντα που δεν βγαίνει μόνο από το στόμα μας αλλά από την ψυχή μας να λέμε στον Θεό να είναι ευλογημένο Γι' αυτό που μας συμβαίνει αυτό είναι τα ταπείνωση αυτό είναι τα Τα ταπεινοφροσύνη δεν είναι τόσο το να κατηγορούμε τον εαυτό μας να τον μέμφωμεν για τα λάθη του τόσο όσο το να αποδεχόμαστε τα δυσάρεστα αποδεχόμενη αυτά ότι είναι θέλημα του Θεού η κουβέντα η στάση ζωής που είναι να είναι ευλογημένο εις τον Θεό, είναι η αληθινή ταπεινοφροσύνη η άλλη δεν έχει τόσο κόπον, το να πεις με παλιάνθρωπος δεν σου κοστίζει και πολύ λόγια είναι ίδιο σου τα λες εσύ ο ίδιος όμως το να έρθει κάτι το οποίο για σένα είναι οδύνη και να το αποδεχθείς ή να μπει σε διαδικασία να προσπαθήσεις να το αποδεχθείς χωρίς να αντιδράς με μανιακόν τρόπο αυτό είναι τα ταπεινοφροσύνη αυτό είναι που μπορεί να γεννήσει μέσα μας στην ζωή τον ανευλογημένο στους πειρασμούς μπορούμε να το παραλληλίσουμε με τους πόνους του τοκετού που έχει η γυναίκα γιατί όπως λέει ο Κύριος μας την ώρα του Σταυρού έλεγε στους μαθητές του όταν η γυναίκα τίκτει, έχει θλίψει για τους πόνους που έρχονται όταν γεννήσει όμως την θλίψη ότι για την χαρά ότι γεννήθη άνθρωπος στον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή τη μορφή του πόνου και της θλίψης πάσχει ο άνθρωπος που διέρχεται με σοφία με σύνεση και με οριμότητα του πειρασμούς έχει θλίψη έχει πόνον αλλά η θλίψη εις χαράν μεταποιηθήσεται. Και η χαρά δεν είναι τόσο η θετική έκβαση του πειρασμού, όσο η ανακάλυψη ενός άλλου κόσμου, ενός άλλου τρόπου ζωής, μιας άλλης τάσης ζωής, μιας άλλης βιωτή που μας πλουτίζει που μας ανακενίζει, που μας ανοίγει έναν άλλον άγνωστο δρόμο που δεν είναι ανιαρός όσο ανιαρός είναι ο δρόμος της ευτυχίας και της χαράς, της ψευδής δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση ανίας από την ευτυχία που ζητή ο κόσμος είναι ένα κλείσιμο Ευτυχία. Είναι κλείσιμο Έχει το στοιχείο του ατομισμού Είναι άρνηση του πόνου Άρνηση της μετοχής Στη ζωή των άλλων ανθρώπων Είναι ανικανότητα Να μετέχουμε Στη ζωή των άλλων ανθρώπων Είναι εγκλωβισμός η ζωή Και το ιδανικό του ευτυχισμού Όσο ο άνθρωπος ζητεί Και λατρεύει την ευτυχία του Γίνεται περισσότερο ανάπηρος του να συντριφτεί μέσα στον πόνο και στην θλίψη του και στην ταπεινωσή του. το Η ταπεινωσή τώρα, κύριε ο Θεός, είναι δύο δηλαδή, καταλαβαίνω καλά. Όταν κανείς Θεό, μετά πρέπει να την αλήθεια μέσα στη ζωή δηλαδή, αυτό είναι ταπείνωση, όταν αποδεχείς την αλήθεια. Σε κάθε, σύγχυση, σε κάθε... Ε... σχέση, σε κάθε στάση που θα πάρει κανένας. Γιατί η δυσκολία είναι να αποδεχθεί την αλήθεια. Πολύ προχωρημένο είσαι. Γιατί η πρώτη ταπείνωση είναι να αποδεχώ τα χάλια μου. Και, αυτό, ναι, αυτό. και να μην απογοητευθώ. Η πρώτη ταπείνωση, γιατί ξέρετε, όταν κάνουμε λάθη, ο χρησμό μα διαμαρτύρεται και θλιβόμαστε. Η πρώτη ταπείνωση να αποδεχώ αυτό που είναι. Να αποδεχθώ τα χάλια μου. Να μην πιάσω στην απόγνωση. Τα υπόλοιπα να αποδειχθούν την αλήθεια είναι πολύ προχωρημένο. Και αυτό, αυτό, είναι αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε, την αλήθεια. Είμαστε... Είμαστε... Είμαστε, την αλήθεια; Πρέπει να εντυριφύσουμε στα χάλια μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Και ποτέ λέγει. Να μην λυπόμαστε και να μην μικροψυχούμε γιατί ό,τι μας συμβαίνει Αλλά να δεχόμαστε ατάραχα όσα μας συμβαίνουν με ταπεινοφροσύνη και με ελπίδα στον Θεών Πιστεύοντας, όπως είπα, ότι όσα κάνει για μας ο Θεός τα κάνει από αγαθότητα Και επειδή μας αγαπάει και γι' αυτό είναι καλοκαμωμένα Και ποτέ δεν είναι δυνατόν να πάρουν τα πράγματα την καλύτερη μορφή και εξέλιξή του παρά μόνο έτσι όπως θα επιτρέπει ο Θεός μέσα στο έλαιό Του. Βεβαίως την ώρα του πειρασμού κανείς δεν το κατανοεί. Μόνο στο τέλος μπορεί να υποψιαστούμε και να ερμηνεύσουμε το καλωστημένο σχέδιο Θεού για μας. Και πόσο πραγματικά ωφεληθήκαμε. Και αν θέλετε ένα στοιχείο της συνοριμότητάς μας είναι η διασύνη μα να ερμηνεύουμε τη ζωή μας. Χωρίς να περιμένουμε την έκβασή του, την εξέλιξή του, την πορεία των πραγμάτων και τη ζωής μας όταν έχει λέει κανείς καταρχήν προσπαθεί εδώ ο Αβάζ να δώσει στον αναγνώστη μία αίσθηση ότι δεν πρέπει να φάω τους πειρασμού. και ότι οι πειρασμοί το σχέδιο του Θεού είναι τα φάρμακα που έχουμε ανάγκη για να θεραπευθούμε και δεν δίνει ο Θεός κάτι από αυτό Από το οποίο αντέχομαι Μα κάποιοι δεν αντέχουν Δεν αντέχουν γιατί είναι μεγάλος ο πειρασμός Δεν αντέχουμε γιατί αντιδρούμε στον πειρασμό Προσέξτε το αυτό Γιατί κάποιο λέει δεν μπορώ να το σηκώσω Αυτό το δεν μπορώ είναι που μας δυσκολεύει τα πράγματα Αυτό είναι που μεγαλώνει τη δύναμη του πειρασμού Τη φουσκώνει και δεν μπορεί να τη σηκώσουμε άρα από μόνο το πειρασμός δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις μας το γιατί έναντι του πειρασμού είναι αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα προσπαθεί λοιπόν ο Αβάς να μας βγάλει αυτό το γιατί να εμπιστευτούμε το σχέδιο του Θεού την πρόνοια του Θεού όταν έχει λέει σε ένα φίλο και είναι βέβαιος ό,τι τον αγαπάει αν πάθει κάτι από αυτό ακόμα και θλιβερό πιστεύει ότι ο φίλος του το έκανε αυτό επειδή τον αγαπάει ποτέ δεν, πιστεύει, ο, ποτέ δεν πιστεύει ότι ο φίλος του θέλει να του κάνει κακό Πολύ περισσότερο εμείς πρέπει να αισθανόμαστε έτσι για τον Θεό μας έπλασε και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και έγινε άνθρωπος και πέθανε για μας ό,τι δηλαδή όσα κάνει για μας τα κάνει απαγαθότητα και αγάπη και για μην τον φίλο μπορεί να σκεφτεί κανεί αυτό το κάνει επειδή με αγαπάει και με λυπάται οπωσδήποτε όμως δεν έχει τόση σύνεση ώστε να ρυθμίζει όλα τα θέματα με διάκριση και σοφία γι' αυτό φυσικά και χωρίς να θέλει με βλάκτη. για το Θεό όμως δεν μπορούμε να το πούμε αυτό γιατί αυτό είναι πηγή της σοφίας και γνωρίζει όλα όσα συμφέρουν την ψυχή μας και φροντίζει για όλα όσα έχουν σχέση για μας ακόμη και για τα παραμικρά Μπορεί όμως πάλι να πει κανείς για τον φίλο του με αγαπάει και με λεπάται και είναι συνετός για να ρυθμίσει τα θέματά μου με επιτυχία όμως δεν έχει και δύναμη για να με βοηθήσει σε ότι νομίζω ότι με ωφελεί για τον Θεό όμως ούτε και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε γιατί όλα είναι δυνατά σε εκείνον και δεν υπάρχει για αυτόν τίποτα κατόρθωτο Είπαμε λοιπόν ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε ο πειρασμός μας ωφελεί εμείς αντιδρούμε και αυτή η αντιδρασή μας είναι που κάνει δυσκολοχώνευτον τον πειρασμό και δυσβάστακτο και επαυξάνε το φόρτιο του πειρασμού και είπαμε επίσης πως η έκβαση του πειρασμού Δικαιώνει τον πειρασμό Ότι είναι πραγματικά φάρμακο Πολλές φορές όμως Δεν βλέπουμε την έκαβαση Πολλές φορές όμως Δεν έχουμε μάτια να τη δούμε Γιατί μέσα μας υπάρχει ένα ισχυρό εγώ Υπάρχει η φιλαυτία μας Και δεν κατανοούμε το σχέδιο του Θεού Γιατί για παράδειγμα εμείς έχουμε σαν ιδονικό, ιδανικό και είναι με στη φύση μας ασφαλώς να αισθανόμαστε χαρούμενοι ο Θεός μας έπλασε για να αγαπούμε για να χαιρόμαστε για να έχουμε τη χαρά μέσα μας η πτώση όμως μας διέστρεψε αυτά τα πράγματα και λαθεύομαι και νομίζομαι ότι κάτι είναι χαρά για μας και τελικά δεν είναι χαρά και ζούμε αυτήν την πλάνη της ευτυχίας του ευτυχισμού αυτού του ατομικού γεγονότος να αισθάνομαι καλά με αυτό που εγώ φαντάζομαι ότι είναι για μένα καλό Σε συνέχεια λοιπόν έχουμε κάποια στοιχεία που αν ο Θεός μας έδινε όλα τα καλά του κόσμου εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε σωστά δεν έχουμε την ταπείνωση που η ταπείνωση είναι η αφομοιωτική δύναμη το γεγονότο που έχουν τη ζωή μα, είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να χωνέψει την τροφή και να πάρει ο πνευματικός μας οργανισμός τα θρεπτικά στοιχεία για να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί χωρίς λοιπόν ταπείνωση δεν λειτουργεί το αφομοιωτικό μας σύστημα το πνευματικό καλά και έτσι τα αγαθά μπορεί να μας κάνουν ζημία δηλαδή αν σε μένα μου δώσει ο Θεός ένα χάρισμα Πού είναι χάρισμα Πώς μπορεί ότι είναι χάρισμα Να μας δώσει ένα χάρισμα ο Θεός Επειδή όμως έχω εγωισμό τι θα μου κάνει καλό αυτό Και δεν μου δίνει το χάρισμα ο Θεός Όχι γιατί δεν θέλει Γιατί θα μου κάνει ζημία Και όχι μόνο επειδή έχω μεγάλων εγωισμών Μου δίνει και ένα σκόλωπα. Και εγώ αντιδρώ Μα πού είναι ο Θεό τη αγάπη, Γιατί επιτρέπει αυτό το πράγμα το επιτρέπει γιατί λίγο να ξεμητίζεις το κεφάλι σου πλησιάσεις στον ουρανό και δεν λεπεις τίποτα δίπλα σου και δεν μπορείς να αγαπήσεις γίνεις εξαιρετικά εγω κεντρικός ο πειρασμός λοιπόν έρχεται να μας κάνει λίγο να γονατίσουμε για να δούμε και άλλους δίπλα μας ανθρώπους να μάθουμε αυτό το μυστήριο της αγάπη της σχέσεως και να μην πιστεύσουμε πως είμαι θαυτάρκης που σημαίνει δεν έχω ανάγκη ούτε τον Θεό ούτε τον άνθρωπο μόνος μου εντάξει αφού είμαι και έξυγνος και ωραίος και έχω τα χρήματά μου τα παιδιά μου έχω χαρά, δεν έχω κανένα ψυχολογικό πρόβλημα αχ τα απολαμβάνω τα πάντα άρα που ο Θεός, που ο άνθρωπος έτσι τι, στερούμε τις κοινωνίες με τον Θεό, με αυτό είναι ζωή δεν είναι κοινωνία με τα αγαθά μου η ζωή, δεν είναι κοινωνία με την αρετή μου η ζωή, δεν είναι κοινωνία με τα χαρίσματα μου η ζωή, δεν είναι κοινωνία με τον καλό ψυχισμό μου η ζωή. Αυτό είναι κλωδισμό, είναι θάνατο. Είναι αυτή η πλάνη του ευτυχισμού που είπαμε. Κατά αυτήν λοιπόν την έννοια, ο πειρασμό και πειρασμό για τον καθένα κάτι διαφορετικό είναι αυτό το οποίο θα μου κλονίσει την εντύπωση ότι είμαι ένα Θεό θα μου κλονίσει την ιδέα ενός εαυτού ατσαλάκωτου και εξασφαλισμένου και έτσι λοιπόν έρχεται ο πειρασμός και με προσγειώνει με καμιά λυφή γίνουμε ένα με το χώμα Αυτό είναι ο ταπεινός, ο τάπας λοιπόν στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος έχει την οριμότητα και τη σύνεση εκούσια να ταπεινώνεται Αποφεύγει αυτή τον δίνον πειρασμό Και άρα εξασφαλίζει Ισορροπία και υγεία Άρα ισορροπή και υγεία Είναι γέννημα του, της ταπεινώσεως Δεν είναι γέννημα της αναλυτικότητας του εαυτού. μου Δεν είναι γέννημα του να του τους Δεν Να ξέρω ποιος είναι. Ή γίνει ταπείνωση που αχρηστεύει την ανάγκη, τον πειρασμό που θα με διαλύσουν. Γιατί εκούσια διαλύομαι, για να με συναρμολογήσει ο Θεός όπως θέλει να φτιάξει αυτό. Έτσι λοιπόν, θέλει κανείς να αποφύγει την οδύνη του εκούσια ας ασκηθεί στην αρετή της ταπεινώσεως. ώστε λοιπόν γνωρίζουμε για τον Θεό ότι και αγαπάει και εκτήρει το πλάσμα του και ότι αυτό είναι πηγή της σοφίας και γνωρίζει πώς να οικονομείσει τη ζωή μας και ότι δεν είναι για αυτόν τίποτα αδύνατο αλλά τα πάντα υποτάσσονται στο θέλημά του πρέπει ακόμα να ξέρουμε ότι όσα κάνει τα κάνει για το συμφέρο μας και να τα δεχόμαστε με ευχαριστία όπως είπαμε πριν σαν αποβεργέτη και αγαθό δεσπότη και αν ακόμη είναι θλιβερά γιατί όλα γίνονται με δίκαιη κρίση και δεν παραβλέπει ο Θεός που είναι τόσο εσπλαχνικός ούτε την παραμικρή θλίψη μας και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πρόβλημα πειρασμού που είναι οι αμαρτίες οι πειρασμοί δεν είναι αυτό που μας θλίβει ακούσια οι πειρασμοί είναι και οι αμαρτίες είναι και τα πάθη μας Πώς αντιμετωπίζονται, ποια είναι η θέση εδώ Πολλές φορές όμως αφιβάλλει κανείς μέσα του λέγοντας Εφόσον στις συμφορές που τον βρίσκουν αμαρτάνει κανείς από τη θλίψη του Πώς μπορεί να πιστεύει ότι όσα του συμβαίνουν είναι για το συμφέρον του Μα εγώ, άμως στείλει ο Θεός θα έρχεται να βλαστημώ τον Θεό Θα τον αρνηθώ με του πειρασμούς, ποιο ωφελεια λοιπόν δεν θα μαρτάναμε στις συμφορές που μας συμβαίνουν αδελφοί μου Αν δεν μας έλειπε τόσο υπομονή Και αν δεν αρνούμασταν να υποφέρουμε μια μικρή θλίψη Ή να πάθουμε κάτι απροσδόκητο Τελικά αυτό μας οδηγεί Στο να πάθουμε ζημιά του πειρασμούς Δεν είναι το φάρμακο Είναι αυτό που μας και στη δική μας στάση Είναι ο γονκισμός. Είναι η έλλειψη υπομονής Είναι η μικροψυχία μας άρα ο πειρασμό είναι βέβαια φάρμακο που μα δίνει ο Θεός αλλά δεν καταργεί και την ελευθερία μας που σημαίνει ότι μπορεί να πάθω και ζημία του πειρασμού όχι εξαιτία των εξαιτία της δική μου στάσεως, της απουσίας της υπομονής εξαιτία της μικροψυχίας γιατί ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να μας συμβεί κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις μας όπως είπε και ο Απόστολο Παύλος είναι αξιόπιστος λέει ο Θεός και δεν θα επιτρέψει πειρασμό μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας αν όμω, εμείς ελαττώσουμε τις δυνάμεις μας και τις αντοχές μας εξαιτίας της έλλειψης υπομονής τότε φαντάζει για μα ο πειρασμός πάνω από τις δυνάμεις μας αλλά εμείς είμαστε που δεν έχουμε υπομονή και δεν θέλουμε λίγο να κοπιάσουμε και που δεν δεχόμαστε τίποτε μεταπίνοση. γι' αυτό συντριβόμαστε και όσο φροντίζουμε να ξεφύγουμε τους πειρασμούς τόσο φορτωνόμαστε από αυτούς και χάνουμε την υπομονή μας και δεν μπορούμε να λυτρωθούμε από αυτούς είναι αυτό που λένε και κάποιοι όσο σκέφτεσαι αρνητικά τόσο πιο αρνητικά σου έρχονται γι' αυτό προσεξή, θα πάει καλά η ομάδα Όσο πιο αμυντικά σκέφτηκες και σκέφτεται μίζερα αμέσως όλες οι δυνάμεις τους τον αφήνουν. Στην ουσία. Δεν είναι μόνο έτσι. Έχει και αυτή την πνευματική βάση. Όσο ο άνθρωπος σκέφτεται με αδρείον φρόνημα αν θέλετε πνευματικότητα τι είναι και πώς να το πούμε πρακτικά είναι ο άνθρωπος που ποτέ δεν αποθαρρύνεται όπως λέει λάστιχα πυρέλη δεν κλατάρει το θυμάστε αυτό <Κι> δεν πέφτει <εντάξει. Κι> δεν κλατάρει ο άνθρωπος αφήνεται στον Θεό δεν απελπίζεται έρχονται χιλιάδες πειρασμοί προς στιγμή πέφτει σηκώνεται πέφτει σηκώνεται το παλεύει μέχρι του σημείου που να στηριχθεί να βρει έναν λόγο που το στηρίζει δεν το βάζει κάτω αυτό το αγρίο φρόνημα που μπορεί να έχει ένα για τα κοσμικά μέτρα αμαρτωλός αυτό είναι ένδειξη πνευματικής υγείας πνευματικής οριμότητα. αν θέλετε των μεγαλύτερων όπλων δεν υπάρχει μεγαλύτερο εναντίον του διαβόλου είναι αυτό το να μην απογεινώσκομαι το να μην απογοητευόμαστε ο άνθρωπος το ζει μαρτυρικά παίρνει την χάρη του δικαίου Ιώβ μεγάλη νοφέλα έχει μέσα του που θα την αντιληφθεί αργότερα Όσο άνθρωπο άνθρωπος λοιπόν για αυτό το ανδρείο να μην καταβάλετε, να μην μπαίνει σε αυτό το πρόβλημα και να μην αποδέχεται την φθορά των πειρασμών αυτός ο άνθρωπος έχει την χάρη των μαρτύρων Είναι πάνω από κάθε άσκηση είναι αυτό Αυτή την ψυχή την αγαπά ο Θεός Αυτή την ψυχή την ερωτεύεται ο Θεός Αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος να αγαπηθεί από κάθε άνθρωπο Αυτόν τον άνθρωπο είμαστε άξιοι ότι τα πόδια του να φιλήσουμε Εμείς οι καθώς πρέπει άνθρωποι Αυτός είναι ο χριστιανός που τον περιτριγυρίζουν οι σταυροί είναι καταπληγωμένος και λέγει υπάρχουν ελπίδες δεν με ψημυρεί. σε αντιδιαστολή ο πιο δαιμονικός άνθρωπος είναι ο χριστιανό που δεν έχει σημαντικό πρόβλημα και κλαίγεται και μυζεριάζει και δεν έχει χαρά αυτό είναι κόλαση ας αφήσουμε τις, τα χριστιανικά λογάκια τα παχιά και σημαντικά σε πράγματα ο άνθρωπο του Θεού είναι πληγωμένο που δεν απελπίζεται. Ο άνθρωπο του Διαβόλου είναι αυτό που δεν έχει σημαντικά πράγματα και εκλέγεται. Δεν έχει σημαντικά προβλήματα και εκλέγεται. Τι να κάνει αυτόν τον άνθρωπο. Του λες χέρια και άλλα στη διάθεσή σου. Πά να τον αγκαλιάσει και να τον κάθια. Λες, να φύγω χιλιόμετρα μακριά. Δεν αναπάβεσαι. <laughs> και βλέπει τον άλλο που έχει τόσα προβλήματα. Και θα βλέπει θετικά τα πράγματα. Όχι γιατί ο ψυχισμός του είναι έτσι. Γιατί οι ορμόνες του και τα γονιά του είναι έτσι. Αλλά έχει βρει έναν λόγο που τον στηρίζει. Και αυτός είναι ο ταπεινός. <κυρίζει> και περιγράφει ένα πολύ όμορφο παράδειγμα ο Αβάζοδορόφιος. Λέει για την αντιμετώπιση των πειρασμών. Πολλοί άνθρωποι... Για πολλού λόγου κολυμπούν στην θάλασσα. Μερικοί από αυτού, αυτό το παράδειγμα το είχα διαβάσει παλιά και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μια εικόνα που μπορεί να μα βοηθήσει. Μερικοί από αυτού ξέρουν πραγματικά καλό κολύμπι Και όταν έρχεται κατά πάνω του το στο κύμα, σκύβουν και λουφάζουν από κάτω μέχρι να περάσει. Έτσι εξακολουθούν να κολυμπούν ακίνδυνα. Αν όμω θελήσουν να αντισταθούν, το κύμα του πρόχνει έξω και του εξφενδονίζει πολύ μακριά. Πάλι, μόλι αρχίσουν να κολυμπούν, έρχεται κατεπάνω πάνω του άλλο κύμα. Αν πάλι αντισταθούν, πάλι το κύμα θα του πρόξει και θα του πετάξει έξω. Και το μόνο που κατορθώνουν είναι να συντρίβονται, χωρί καθόλου να προχωρούν. Αν όμω, όπω είπα, σκύψουν και ταπεινωθούν κάτω από το κύμα, αυτό περνάει χωρί να του κάνει κακό. Εξακολουθούνται ότι δεν τα όσο θέλουν και τελειώνουν τη δουλειά του. Το ίδιο συμβαίνει και με του πειρασμού. Αν κανείς βαστά στον πειρασμό με υπομονή και ταπείνωση, τον ξεπερνάει χωρίς να πάθει κακό. Αν όμως παραμείνει με την καρδιά γεμάτη λύπη και ταραχή και θεωρώντας καθένα, καθέναν, συνήθως έτσι κατηγορούμε τους άλλους αυτές τις περιπτώσεις, καθέναν έτιαν του κακού που του συμβαίνει κολλάζει τον εαυτό του, φορτώνοντας πάνω του τον πειρασμό. Έτσι όχι μόνο δεν από αυτόν αλλά και βλάπτεται. Και συνήθω ο άνθρωπο που είναι κρινιάρη, συνήθω αποδίδει το κακό στου άλλου. Ότι άλλοι φταίνε και κατηγορεί του πάντε, είναι φιλοκατήγορο. Η, η μιζέρια φέρνει και αυτό το να γίνομαι φιλοκατήγορο. Γιατί ωφελούν πάρα πολλοί πειρασμοί όποιον του υπομένει ατάραχα. και πάθος ακόμη, αν μας ενοχλήσει. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που είπαμε προηγουμένω. Τον πειρασμό ω πάθο, ω πειρασμό, ω αμαρτία γιατί ωφελούν πάρα πολύ οι πειρασμοί όποιον τους υπομένει ατάραχα και πάθος ακόμα αν μας ενοχλήσει δεν πρέπει ούτε γι' αυτό να ταραζόμαστε μας ήρθε ένα πάθος δεν είναι ωφέλιμο το να ταράσετε κανείς τους πειρασμούς και στα πάθη που του έρχονται γιατί το να ταραχθεί κανείς όταν ενοχλείται από κάποιο πάθο τι λέγει, δεν πως λέει είναι σημάδια γνωσίας και υπερηφάνειας Πρώτον δεν ξέρει το μέτρο του Σου λέει εγώ πάθο, Μα δεν είμαι άγγελο. Και δεύτερον είναι στοιχείο αυτό της υπερηφάνειας Θεωρώντας πως τώρα για αυτά τα μέτρα είναι Τώρα πρέπει να το Θεό αυτός Με πειρασμούς ασχολείται Είναι λοιπόν στοιχείο Υπερηφάνειας και αγνωσίας Και προέρχεται από την άγνοια Της καταστάσεως μας Και από τη φυγοπονία μας Όπως είπαν και οι πατέρες Γι' αυτό δεν προκόβουμε Λένε οι πατέρες επειδή δεν ξέρουμε τα μέτρα μας ούτε έχουμε εν υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίσαμε αλλά θέλουμε να αποκτήσουμε την αρετή άκοπα χωρίς κόπο. γιατί λοιπόν παραξινεύεται ο κυριευμένος από τα πάθη όταν ενοχλείται από ένα από αυτά γιατί ταράζεται που το έκανε πράξη έχει το πάθος και ταράζεσαι Είστε δε μαζί του και λες γιατί με νοχλεί καλύτερα αντί να σε λέει κάνε κάτι άλλο έχει υπομονή και αγωνίσου και παρακάλεσε τον θεών. γιατί είναι αδύνατο να μην έχει τη θλίψη του πάθους εκείνους που έκανε πράξη εφόσον λοιπόν έλαβε εμπειρία της αμαρτίας εκ των πραγμάτων θα έχεις και τον πειρασμό του πάθους είναι το χρέο που πληρώνεις τα Λοιπόν δεν μετέχεις πρακτικά στο πάθος Απλώς είσαι μόνος στου λογισμού Και θα δούμε πως τα αναλύει αργότερα Είναι λιγότερος ο πειρασμός Λιγότερος ο αγώνας Λιγότεροι πειρασμοί Όταν όμως έχεις μετέχει πρακτικά στο πάθος Το θα υποστείς και τους πειρασμούς του πάθους Γιατί λέει είναι αδύνατο να μην έχει την θλίψη του πάνθος εκείνος που την έκανε πράξη Τα εργαλεία του είναι μέσα σου όπως είπε ο Αβά Σισώης, δώσ' τους πίσω τον αραβώνα και φεύγου. Με εργαλεία τα αίτια. Εφόσον λοιπόν αγαπήσουμε τα πάθη μας και τα κάνουμε πράξη, δεν είναι δυνατόν να μην εχμαλωτιζόμαστε από τους εμπαχείς λογισμούς που μας εκβιάζουν και μη θέλοντα να τενεργήσουμε αφού με τη θέλησή μας προδοτικά εγκαταλείψαμε στα χέρια τους τους εαυτούς μας συνήθως ο άνθρωπος κλαίγεται για τις αμαρτίες του αλλά ευχαρίσως δέχεται τις αιτίε και τις αφορμές των αμαρτιών του θλίβεται για την τόση αλλά δεν θλίβεται για τις αιτίε και τις αφορμές οι οποίες καλλιεργεί μάλιστα πολλές φορές με επιστημονικό τρόπο αυτό σημαίνει εκείνο που είπε ο προφήτης για τον Εφραίν που καταδυνάστευε τον αντίπαλό του δηλαδή τη συνείδησή του τη συνείδησή του που διαμαρτύρετο και που καταπάτησε την κρίση γιατί ζήτησε την Αίγυπτο και χμαλωτήστηκε από τους Ασσυρίου. να δούμε τι είναι, ποια είναι η Αίγυπτος τι συμβολίζει η Αίγυπτος και τι συμβολίζουν οι Ασσύριοι Λοιπόν, Αίγυπτο ονομάζουν οι πατέρες το σαρκικό θέλημα αυτό που μας στρέφει στη σωματική ανάπαυση και διδάσκει το νου μας να αγαπάει την ειδονή ασυρίους δε ονομάζει τους εμπαθείς λογισμούς που θολώνουν και συγχέουν το νου και το γεμίζουν ακάθαρτες φαντασιώσεις και που τον παρασύρουν με τη βία χωρίς να θέλει στη διάπαραξη τη αμαρτίας αν λοιπόν παραδώσει κανείς με την θέλησή του τον εαυτό του στη σαρκολατρία αναγκάζεται και χωρί να το θέλει να οδηγηθεί με την βία στου Ασσυρίου και να δουλέψει στον Αυγουδονόσορα. Γνωρίζοντα αυτό, ο προφήτης με πολύ πόνο του έλεγε: Μην κατεβαίνετε στην Αίγυπτο. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος αποδεχθεί μέσα του τη σαρκική ζωή, τη σαρκολατρία δηλαδή, επενδύσει εσωτερικά μέσα του, ότι αυτό είναι χαρά και αναφέρει όλη την αγωνία του εκεί θεωρώντας ότι αυτό είναι χαρά ασφαλώς θα εχμαλωτίζεται και από τους εμπαθείς λογισμού. δεν μπορεί λοιπόν να γλιτώσεις από τους εμπαθείς λογισμού αν δεν κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα σου τι θεωρείς χαρά και αν δεν από την Αίγυπτο γι' αυτό λέει μην κατεβαίνετε στην Αίγυπτο τι κάνετε ταλέποροι ταπεινωθείτε λίγο λέγει σκύψε τις πλάτες σας και υπηρετήστε το βασιλιά της Βαβυλώνας και παραμείνετε στη γη των πατέρων σας πάλι τους ενισχύει λέγοντας μην φοβηθείτε το πρόσωπο του βασιλιά γιατί είναι μαζί μας ο Θεός για να μας λυτρώσει από τα χέρια του μετά τους προλέγει τη θλίψη που τους περίμενε αδέν πειθαρχού σας των Θεών. γιατί αν λέει μπείτε στην Αιγυπτό θα βρεθείτε σε αδιέξοδο και θα δουλωθείτε στην κατάρα και των ονειδισμών αν άποφεσαι να πείτε στην Αίγυπτο γιατί σα γαργαλάει, μετά θα μπείτε σε αδιέξοδα. Και δεν μπορείτε να ξεκλειστεί εύκολα. Θα σα κυριέψουν οι εμπαθεί λογισμοί. Και θα λε που που ταλαιπωρεί από του λογισμού. Μα τι ταλαιπωρεί από του λογισμού, αφού εσύ πήγες στην Αίγυπτο, θέλεις και πήγε. Πολλέ φορέ θέλουμε να μετανοήσουμε και η μετάνοια μα είναι η, ο... η στην εχώρια από τι ενοχέ. Αλλά δεν είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε από την Αίγυπτο. Η μετάνοια δεν είναι ο πόνο για του εμπαθεί λογισμού η μετά δεν είναι ο πόλος για τις αμαρτίες μας η μετά είναι να φύγω από την Αίγυπτο γι' αυτό δεν θεραπευόμαστε με τη μετά και την εξομολόγησή μας η εξομολόγηση είναι μια ευκαιριακή διαδικασία προς στιγμή να απενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας γιατί μας ενοχλεί η συνείδηση μας για αυτά που κάναμε αλλά δεν είμαι θα ταυτόχρονα διατεθειμένη να φύγουμε από την Αίγυπτο από τη σαρκολατρία μας που είναι κάθε μορφή γιατί λέει αν μπείτε στην Αίγυπτο, θα βρεθείτε σε διέξοδο και θα δουλωθείτε στην Κατάρα και των Ονειδισμών. Και του λένε εκείνοι, δεν θα παραμείνουμε σε αυτή τη γη, αλλά θα πάμε στην Αίγυπτο και δεν θα δουν τα μάτια μα πόλεμο και δεν θα ακούσουμε τη φωνή τη πολεμική Άλπικα και δεν θα στερηθούμε το ψώμι Αυτό παραμύθι. Εντάξει ρε, Πάτε, θα πάω, αλλά εγώ θα προσέχω. Κατέβηκαν λοιπόν και υπηρέτησαν με τη θέλησή του τον Φαραώ. Μετα οδηγήθηκα με τη βία στου Ασσυρίου. Και τους υπηρέτησαν χωρίς να το θέλουν Μετά χρηματοτίζεσαι και χωρίς να το θέλεις Έρχονται οι λογισμοί Οι φαντασίες Και σε παιδεύουν Αυτό που τρώει κανείς Το παραμύθι θα πάρω μια δόση Αλλά θα λέω έξω τα πράγματα Και μετά τον ελέγχουν οι άλλοι Σκεφτείτε καλά αυτό που σας λέω Συνεχίζει ο Αβάς Δωρόθεος Πριν να κάνει κανεί ένα πάθος πράξη και αν ακόμα επί αντίον του οι λογισμοί όμως βρίσκεται ακόμα στην πόλη δεν είχε επίσης στην Αιγύπτο άλλο όταν έρθουν οι λογισμοί αλλά ακόμη είναι στην πόλη, είναι πολίτης ακόμα δεν είναι εχμάλωτος όταν γίνει πράξη γίνεται εχμάλωτος είναι στην πόλη και είναι ελεύθερος και έχει και τον Θεό βοηθόν του αν λοιπόν ταπεινωθεί η ενώπιν του Θεού και υποπίνει με ευχαριστία τον ζυγό της θλίψος και του πειρασμού Και αν αγωνιστεί λίγο η βοήθεια του Θεού θα τον γλιτώσει Αν όμως αποφύγει τον κόπο και υποχωρήσει στην ειδονή του σώματος Τότε τον σέρνουμε τη βία στη γη των Ασσυρίων Και τους υπηρετεί και χωρί να το θέλει Χωρί να το θέλει Τότε λοιπόν τους λέει ο προφήτης Να προσευχόσαστε για τη ζωή του να βουγοδονώσουρα Να βουγοδονώσεις είναι υπομονή λέει παρακάτω γιατί στη ζωή του βρίσκεται η σωτηρία σας Να αβουγοδονός ώρα σημαίνει Το να μην φέρετε κανείς με ανυπομονεσία στη θλίψη του πειρασμού Δηλαδή να ενισχύσουμε μέσα μας αυτό Το να μην φερόμεθα ανυπόμονη Στην ώρα του πειρασμού Και της θλίψης Ούτε να τον αποφεύγει Τον πειρασμό Αλλά να τον υπομένει με ταπείνωση Σαν ενυποχρεωμένος να διοπαθήσει. Να πιστεύετε διότι, Να πιστεύει ότι είναι ανάξιος να απαλλαγεί από το βάρος και ότι ο πυρασμός πρέπει να παραμείνει για πολύ καιρό και να ζήσει και να εν, εν, ενταθεί εναντίον του είναι η ταπείνωση το να δοχθούμε την πειρασμική κατάσταση λέγοντας πως με αυτό είναι το μέτρο μας και πρέπει να υπομένουμε και θα ενταθεί και άλλο γιατί είμαστε αδύναμοι γιατί είμαστε ανάπηροι και αν ακόμα δεν βρίσκει μέσα του την αιτία κι αν προ το παρόν δεν την κατάλαβε, να πιστεύει ότι τίποτα δεν είναι έξω από την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού. Όπω ακριβώ έλεγε και εκείνο ο αδελφό με λύπη και κλαίγοντα. Ακούστε τι έλεγε, αυτό παλαβό είναι, τι έλεγε. Όπω ακριβώ έλεγε και εκείνο ο αδελφό με λύπη και κλαίγοντα. Επειδή ο Θεό πήρε από πάνω του τον πειρασμό, έλεγε Κύριε, δεν είμαι άξιο να θλιβώ λίγο είμαι Αρτού Παναγία μου. Πάλι είναι γραμμένο ότι κάποιος μαθητής ενός μεγάλου γέροντα πολεμήθηκε κάποτε από την πορνεία θέσαι τώρα άλλη ιστορία και βλέποντάς τον γέροντα να κοπιάζει του λέγει θέλεις να παρακαλέσω τον Θεό να σε ενακουφίσει από τον πολεμό αυτός όμως απάντησε αν και κοπιάσω γέροντα όμως βλέπω καρπό από τον κόπο μου αυτό να παρακαλέσεις καλύτερα τον Θεό να μου δώσει υπομονή ο σύγχρος χρειάζεται να μου φύγει γιατί μου αρέσει και αντί να μου δώσει η υπομονή δώσουμε άνθρωπο λοιπόν, επομένω, βλέπουμε εδώ την ωριμότητα του ανθρώπου ότι μέσα από τον πειρασμό που για να αντιμετωπιστεί τι έκανε, άσκηση προσευχή ταπεινώθηκε έκλαψε, έπεφτε, σηκωνότανε αυτό του γέννησε αυτή η δικασία τη ωφέλεια, να γνωρίζει το μέτρο του καταρχήν να αγαπούσει ανθρώπου. δεν μπορεί να κατακρίνεις κάποιον όταν είσαι στην πτώση σου όταν είσαι στα χάλια σου όταν ταλαιπωρήσε όταν αγωνίζεσαι Μα αυτοί ακριβώς είναι εκείνοι που θέλουν να σωθούν <κυρίζει> αυτό σημαίνει το να βαστάζεις με ταπεινό φροσύνη το ζυγό και να έφχεσαι για τη ζωή του είναι αυγωδονόσωρα μέχρι να τη μάθω αυτή τη λέξη έκανα εξάσκηση <κυρίζει> γι' αυτό λέει ο προφήτης στη ζωή του βρίσκεται η σωτηρία σας αυτό που είπε ο αδελφός βλέπω πάνω μου καρπό από τον κόπο μου είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο προφήτης Στη ζωή του να βουδογονόσορα Βρίσκεται η σωτηρία μου <Κι> Αυτό φανερώνει και ο, ο γέροντας λέγοντάς του Σήμερα τι του είπε ο γέροντας Όταν του έγραφε αυτήν την ιστορία Κατάλαβα ότι πρόθεψες και με ξεπερνάς <και> Γιατί όταν αγωνιστεί κανείς συναντίον τη έμπρακτη αμαρτίας και αρχίζει να πολεμάει και τους νοερούς εμπαθείς λογισμούς ταπεινώνεται συντρίβεται αγωνίζεται και με τις θλίψεις των αγώνων λίγο λίγο καθαρίζεται και επανέρχεται στο καταφύσιν από το παραφύσιν η ζωή μα όμω, έτσι όπως ζούμε γι' αυτό είναι κατάρα γιατί δεν κάνουμε αγώνα με τον πειρασμό και έτσι δεν πετυχαίνουμε αυτή την οριμότητα αυτή την κατάσταση τη γνώσεως Ούτε υπομονή ούτε συντριβή ούτε ταπείνωση ούτε γνώση εμείς γινόμαστε δάσκαλοι στο πως να κερδίσουμε στην αμαρτία ώστε όταν εμοχλείται κανείς όπως είπαμε από ένα πάθος και ταράσσεται πρέπει να ξέρετε ότι αυτό του συμβαίνει από αγνωσία και υπερηφάνεια το καλύτερο λοιπόν είναι έχοντας συνέστηση τη καταστάσεως του να υπομένει Προσευχόμενο μεταπείνωση μέχρι με ότου ο Θεό τον ελεύσει. Να έχει περιεχόμενο προσευχή. Ο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει μέσα του όρια δεν έχει λόγο να προσευχηθεί. Γιατί να προσευχηθεί. Για να έχει περισσότερε αμαρτίε. Για να ικανοποιείται περισσότερε αμαρτίε. Ποιο είναι ο στόχο του. Όταν όμω έχει αυτόν τον στόχο, έχει αυτή την αφορά, όχι για να καλό άνθρωπο. Όχι να εσύ χάσει τη συνείδησή σου, αλλά για να την αλήθεια. Για να έχει σχέση με τον Θεό. Θέλω να διατηρήσει τη σχέση αυτή με το Θεό, το Θεό, τον Θεό, να αναζητήσει τον Θεό, να βρει τον Θεό, μείνει αφιερό σε αυτό και παιδεύεσαι. Γίνεσαι ισχυρό μέσα σου. Μπαίνει, μπαίνει μια τάξη μέσα σου, μπαίνουν κάποια όρια. Δημιουργούνται αντιστάσει. Και η δημιουργία των αντιστάσεων δεν είναι ότι επέτυχε μόνο τι αντιστάσει. τον οικοδομηθούν αντιστάσει μέσα σου σημαίνει ότι ταπεινώθηκε, συντρίφθηκε, υπέμεινε, έμαθε, έπαθε. Έχει ένα τέτοιο άνθρωπος πως θα δει τη ζωή του, την οικογένειά του τα παιδιά του, τις δυσκολίες δεν θα έχει άλλη μισοροπία; δεν θα έχει άλλη ντοχές, έχει ασκηθεί έχει δύναμη μέσα του έχει ταπείνωση είναι ψημένο. ο άλλος που είναι ένα φλωράκι της αμαρτίας και όπου του καπνίσει αμαρτάνει όποτε θέλει και δεν έχει όρια και δεν επιλαγώδει και σε αυτό θα γίνει σύντροχος αυτός θα έχει αντοχέ. Θα είναι σύντροφο μέχρι τη δύση του ηλίου. Να δει το Ιωβασίλημα. Να μοίρουν τα λουδάκια και να κοιμηθούμε μαζί από εκεί πέρα. Όταν θα αναπτύσσει η δυνατότητα αγάπη, τι θα βγει από εκεί πέρα. Ωραία τα χαμόγελα. Ωραία το γλέντι. Στη δυσκολία τι γίνεται. Πώ μπορεί ο άνθρωπο να έχει τέτοια αγωγή ότι δεν έχει, δεν έχει ασκηθεί στο να αντιστέκεται στον πειρασμό ή φοβείται τον πυρασμό ή συμβιβάζεται με τον πειρασμό. Αυτό αναπτύσσει ένα ήθος Είναι μια αγωγή, είναι μια παιδεία αυτό το πράγμα Ή θα έχουμε την παιδεία του αυτοιχισμού Και της απόλαυσης ότι μας κατέβει στο κεφάλι Ή θα έχουμε την παιδεία της αλήθειας Της αναζήτησης του αληθινού λόγου ζωής Να περάσουμε στο καταφύση Τον φυσικό τρόπο ζωής Αυτό είναι ο φυσικός τρόπος ζωής Το καλύτερο λοιπόν έχοντας συνέστηση της κατάστασής του ο άνθρωπος να υπομένει προς μεταπίνοση με ταπείνωση μέχρις ό,τι ο Θεός τον λέει γιατί αν δεν πειραστεί κανείς και δεν γνωρίζει την θλίψη που προξενούν τα πάθη δεν αγωνίζεται ποτέ για να καθαριστεί λέει αυτό ο ψαλμό ότι οι αμαρτωλοί φυτρώνουν σαν χορτάρια και προβάλλουν περήφανα όλοι όσοι κάνουν το κακό. Αυτό γίνεται για να εξολοευθυρευτούν για πάντα. Η αμαρτωλή που φιερειτρώνουν σαν χορτάρια είναι οι λογισμοί. Γιατί το χορτάρι είναι ασθενικό και δεν έχει δύναμη. Όταν λοιπόν ξεφυτρωθούν οι εμπαθεί λογισμοί στην ψυχή, τι γίνεται τότε. Τότε εμφανίζονται, δηλαδή ξεσκεπάζονται. Οι εμπαθεί λογισμοί σκεπάζονται την πραγματικότητά μα, δείχνουν την ασθένειά μα, δείχνουν το πάθο μα. Όλοι όσοι δουλεύουν στην αμαρτία. Που είναι τα πάθη, για να εμφανιστούν τότε για μια για πάντα. Γιατί όταν εμφανισούν τα πάθη σε αγωνίζονται, τότε αυτοί τα εξαλείφθουν. Εμφανίζουν τα πάθη για να τα εξαλείψει ο άνθρωπο, η αν θελήσει. <coughs> Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, Αυτά που αναφέρθηκαν τώρα για του πειρασμού, θέλω να ρωτήσω πώ ταυτίζονται με αυτό που μα λέει ο Χριστό στο πατερημόν και εμεί συνέχιση μα στου πειρασμού. Δηλαδή μα κάνει να προσευχόμαστε κι για να μην έχουμε πειρασμού. Καταρχήν διακρίνουμε τους πειρασμούς σε δύο μορφές Είναι ο πειρασμός που είναι η θλίψη Κάτι που με στενοχωρεί Και ο πειρασμός που είναι το πάθος Ο Κύριος ομιλεί για το πάθος Καταρχήν και για τους που μπορούσε κανείς να πει Και για τους άλλους λογισμούς Με τη νέα, λέω στον Θεό Μην μου στηρίζει πειρασμό γιατί είμαι αδύναμος Αν θέλει όμω, να είναι ευλογημένο Εάν πω είμαι δυνατός Τίλε μου, είναι έπαρση Άρα είναι μια μορφή ταπείνωση. Είναι αυτό που λέει και στην εκκλησία: Στην λειτουργία υπέρ τουριστ. Είναι η μάστα, πάση θλίψη, και ανάγκη. Λέω στον Θεό: Ο πειρασμό εντάξει, αλλά δεν πρώτο οίκο, δύναμο. Αλλά μα θέλει, τι να πω, να είναι ευλογημένο. Είναι μια μορφή ταπείνωση. Αφενό, για αυτού του πειρασμού. Για του άλλου πειρασμού που είναι πάθο, ασφαλώ. Λέω στον Θεό: Πάρε μου το πάθο, δεν το θέλω. Ρίσε με, ελευθέρωσε με. Αυτό είναι ο αγώνα μα. Δεν σημαίνει αυτό ότι κανεί ερωτεύεται τον πειρασμό. Προ Θεού ίσα ίσα τον πολεμάει. Αλλά από τον πόλεμο αυτό, από την αντιμετώπιση αυτή, από την υπομονή που ασκεί, από την άρνηση και τι αντιστάσεις που δημιουργεί, έχει την οριμότητα και την ωφέλεια. Και μια μορφή αντίσταση είναι η προσευχή. Και μια μορφή αντίσταση είναι η χάρη του Θεού. Που λέει: Προσεύχομαι, γιατί ζητώ με τι δικέ μου δυνάμεις Τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Μόνο με τη χάρη σου. Τι που το λέει ο ψαλμό. Εάν μη κύριος οικοδομεί συγλίκων, εισμάτινε κοπίες συνοικοδομούντες. Αν η χάρτη δεν έρθει, δεν μπορούμε να προσπαθούμε. Αλλά ζητούμε τη χάρη του Θεού με την προσευχή. Και η ταπείνωσή μας και ο αγώνα μα είναι, είναι ο τρόπος να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Τι διαφορά έχει ο κυριασμός του <Τι> δοκιμασιαίου <μαχαιρ>, το ίδιο κάτω. <πάση> <Τι> ε, το ίδιο είναι. κανεις αλλος; Εδώ γιατί δεν έχουν ποιος το Αυτό το και το... δύναμη. θα μπορέσουμε να να καλή δύναμη Η καλή δύναμη εγωισμός. Η καλή δύναμη... Αυτό φαίνεται στους πειρασμούς Αυτός που έχει εγωισμό δεν αντέχει στους πειρασμούς Δεν έχει ανδριοφώνημα Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε Η στάση μας σαν τον πειρασμό Τον ακούσιον θλίψιον δηλαδή Μαρτυρεί Αν έχουμε αυτή την υγεία ή όχι Κανείς άλλος Ναι. Ε, να συμπληρώσω ναι. φορά βλέπουμε ότι Ο διάβολος μας δίνει αυτή τη στιγμή Για να νομίζω Κάτι πετυχεύει. Μπορεί πούμε, να ότι νιώθουμε... ε, μπορούμε να κάποιο Ο διάβολος ποτέ δεν φέρνει ελπίδα, φέρνει απελπισία και αντοχέ. Άλλο είδου δύναμη μα δίνει. Για να μαρτάνουμε, όχι για να τα επινοφρονούμε. Ο κάθε άνθρωπος νομίζω, έχει γαλουχηθεί και έχει ευθεί τον πόνο. Γιατί βγαίνει σαν τιμωρία. Δεν είναι ποτέ ω τιμωρία, είναι φάρμακο. Γιατί μου έρχεται στο μυαλό μου τα να που γιορτάσαμε, α πούμε λίγε μέρε πριν, κάποιο βασιλιά από την πατρίδα ιστορία, διέταξε και έστραξε όλα τα παιδιά τη τότε εποχή. Πώς εκείνε τη μανάδε να κάτι, αυτό έγινε για να αυτό κοιτάξτε ε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα το πως να δεχθεί κανείς έναν πειρασμό γιατί για δύο λόγους γιατί οφείλουμε να σεβαστούμε τον πειρασμό και τη δοκιμασία και να μην το κάνουμε ορθολογικό σκεύασμα αφενός και αφετέρου σεβόμενη τον άνθρωπο που σηκώνει τον πειρασμό και τρίτο ο άνθρωπος που περνάει τον πειρασμό έχει σε προσωπικό πεδίο και την δυνατότητα λύσης και αντιμετώπισης του σε σχέση με τον Θεό είναι αυστηρός προσωπική αυτή η ιστορία που την προσβάλλουμε αν προσπαθήσουμε με έναν ορθολογικό ή μαθηματικό τρόπο να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα αυτός που φέρει τον πειρασμό έχει και τον θεόν, τον θεόν του που σε έναν προσωπικόν διάλογαν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός θα του μαρτυρήσει το λόγο ζωής που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε δοκιμασμένο άνθρωπο, υπάρχει ένας διαφορετικός λόγος Θεού που έρχεται να τον αναπαύσει και να του δώσει την απάντηση γιατί συνέβη Στις μανάδες των υπείων, των σφαγιαστών του ίσως ο Θεός σε κάθε μια είχε ένα διαφορετικό λόγο να πει. Αρκεί ο άνθρωπο να μπει σε αυτή τη δικασία να ζητήσει από το Θεό να του πει. Σε εμά, που ζούμε στον κόσμο, είναι λίγο δύσκολο να ξεπιαλύνουμε τι είναι πειρασμό. Στου πειρασμού, του οποίου κυρίω απευθύνεται το λόγος του απλά Ευρωπαίου, οι οποίοι ζουν μια νικτική κατάσταση, ο πειρασμό είναι σαφής Είναι ό,τι του απομακρύνει από τη σκέψη του Θεού. Σε εμά όμω. Τι είναι πειρασμό. Το πειρασμό είναι το να μην ξέρω ψυγείο. Το να... Ναι. Το που τηλεόραση. Αυτό δεν είναι πειρασμό. Όπως το κάνουμε. Το κάνουμε από το να, δούμε, το να ακούσουμε κάτι. Να κοιτάξουμε κάτι. Ψ. Για τη ζούμε του ζώνες, η δεν μπορούμε να ξεδιαγείλουμε. Τι τελικά είναι πειρασμό. Νομίζω ότι έχεις δίκαιο. Γιατί δεν ζούμε με αυτόν τον ειπτικό τρόπο που είπε. Αλλά όσο και να μην ζούμε τουλάχιστον τα χοντρά πάθη τα καταλαβαίνουμε ας ξεκινήσουμε από αυτά να εκλεπτυνθεί η συνείδησή μας και λίγο λίγο θα δούμε και τα επόμενα δηλαδή απλά ανοίξουμε το φως του δωματίου να δούμε κάποια έπιπλα που έχουμε μέσα δηλαδή ας δούμε πρώτα χοντρά πάθη και λίγο λίγο βλέποντας ο Θεός το φιλότιμό μας σύμφωνα με την πίστη μας τη διάθεσή μας θα μας δώσει και περισσότερο διάκριση να ξεχωρίσουμε και τα υπόλοιπα λεπτά πάση. Αυτό το λίγο μπορούμε να ενδείσουμε καθημερινά. Παραλαμβάνει και μπορεί να είναι το πάρκο του τη να σε συζητήσει να πούμε μπορεί να το Δεν Εσύ όμω απαντά. Και τοποθείς παρόλο που είσαι ο κοσμικός Πιο ανεπτικός από τους καλόγερους Άρα ξέρεις μα δουλεύει. <laughs> Κατάλαβες Εφόσον λοιπόν ότι ο, ο μικρός λογισμός Θα σου οδηγήσει εκεί εκεί ξέρεις Άρα ξέρουμε Να σταματήσουμε εδώ Πέρασε η ώρα Την επόμενη τριά Αν θέλει ο Θεός και ο των Αγίων Πατέρων η Κύριε Σου ο Θεός Υμών και σώσουν οι μας